Αυστραλία είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Ξενυχτάει να ακούει. Πέρθ Αυστραλία δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Απ' τι αζόρε νήσου εν το μέσο του Ατλαντικού ωκεανού. Την καλησπέρα μα στη στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Κεφαλουνιά, στο Αίγυο, στην Κόρινθο, στη Σπάρτη. Η Σαντορίνη και στην Κρήτη βεβαίως του βλέπω όλους έχω ένα Big Brother εδώ χάρτη Και μου δείχνει Βόλο Λαμία Λάρισα Καρδίτσα που λέγει το τραγούδι Θεσσαλονίκη βεβαίως Λαγκαδά πολύ γύρο Άντε να πηγαίνουμε σιγά σιγά Φουλ του Άστρου Καλχάιν Ζόντιγκερ Το άτομο θέλει ψυχανάλυση, γι' αυτό έβαλα μια εκπομπή πριν να ξεκινάει ο Καλ για να τον ψυχαναλύσουμε Κάθε Σάββατο στι 18.30 στον Νάφλιο στον κέντρο που την καλησπέρα μα στο Χαϊδάρι. Θεσσαλονίκη το είπα νομίζω το ξαναλέω Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία μέσα όλοι. Και επειδή έχει γίνει έθιμο για πολλούς φίλους Η εκπομπή μόλις τελειώσει Θα παιχτεί σε επαναληψη κάπου γύρω στις 10-10 Δηλαδή κανένα δεκάλεπτο αφού τελειώσει Η συγκεκριμένη εκπομπή που μόλις ξεκίνησε Το ψυχασθενές άτομο Έχει βάλει κι άλλη μια εκπομπή στο πρόγραμμα του Θα μας πει μετά γιατί το έκανε αυτό Και πότε την έχει βάλει μέσα την εκπομπή εννοώ Καλά, δεν έχει πει καλησπέρα και βήκε. Τι είναι αυτό το άτομο, αφού σου είχα ανοίξει μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καρκάιτζοντιγκερ στο μικρόφωνο. του εκπομπή. Σήμερα, α, μετά από απέτηση, θα σπάσω τη σιωπή μου. Μέχρι τώρα, νομίζω, δεν σα έχω πει πάρα πολλά. Τι έχει όχι, όχι, πάω, Ρελαντί. Ρελαντί είναι <laughs> αυτό. Ε, καλά, ε, και ε, σήμερα θα γκαζώσει. Ε, τίποτα, <laughs> θα κάνω μια αλλαγή πρώτη Δευτέρα και θα. Μήπω επήραξε το κρύο που έχει πιάσει λίγο, Όχι, όχι, όχι. Καλά, εσύ δεν παίρνει από κρύο, δεν παίρνει απ' Που να, να περασει εχεις Έχει. Δύο-τρία δύο, υποστρώματα <laughs> λίπου. Ναι, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε περί... λίγο. Από την κατηγορία του Δαρβίνου, Έρχεσαι. Mm, έτσι, μπράβο. <laughs> λοιπόν, <laughs> καταρχήν να χαιρετήσω Αγγλία. À, τη φίλη της εκπομπή τη Λάιλα που ανακούει χρόνια πολλά. Κολονία, το ξεχνάω, θα μα Ναι, να χαιρετήσω, κολονία, τη φίλη μου την Πεπουλίτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, α, έχουμε, τι έχουμε. Α, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Γιάννη α, στο ναύπλιο. Uh, Γιάννη έτσι να σου κάνω και μια πρόβλεψη από αέρος Αν έχεις υπηρεσία τώρα uh, Από την επόμενη βδομάδα βραδινή θα έχεις πολύ δουλειά Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο Έρχεται πεδομάζωμα δυνατό Λοιπόν πεδομάζωμα. Ε, Αυτός που έπρεπε να το καταλάβει το κατάλαβε yeah, Επεδομάζωμα ε, ε, ε, είναι με. τώρα σιγά σιγά έτσι ε, Θα γίνουμε όχι τόσο πολύ φιλικά κείμενοι προ έτσι Σκουρόχρωμε φημικέ καταστάσει. Ναι, αλλά. Ναι. Ε, ε, ε, θα τα πούμε παρακάτω, μην ξέχνει. Ναι, είναι η 50 αποχρώσει του γκρι και μου το κρύβει. Όχι, είναι η 50 αποχρώσει <laughs> του μαύρου. Του μαύρου. <laughs> Εντάξει, εξαρτάται Λέει. από που είναι ο μαύρο. Έτσι. Ε, μπορεί να ήταν καρβουνιάρη εδώ από την περιφέρεια και να μην είναι μετανάστης Λοιπόν, Πάμε λίγο να δούμε τι παίζει τώρα. Ε, βαρύ, σακώ, χειροπαιδίτσες, τα παγκλαντές, ωραίος Είμαι με δύο μέρες σάδια, η ασφάλεια θα τους μαζεύει, ωραίος Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τι πέσει. Καταρχήν, ε, όσοι είδατε την αφίσα Και να μην την είδατε τρέχει την πάσα, σας πω εγώ Θα μιλήσουμε γιατί η διετία 2016-2018 θα αποδοθεί συμπαντική δικαιοσύνη Θα πούμε γιατί τη διετία 2016-2018 Η Ελλάδα αρχίζει να παίζει τα ρέστα της Και μέσα από μια κατάσταση η οποία ε, δεν θα είναι και πάρα πολύ ευχαριστή, γιατί ξέρεις, οι ξαφνικές μεταβολές στη θερμοκρασία γενικότερα είναι λιγάκι εμπόδινε Και άμα είσαι και φώκια. Έτσι, θα βρεθεί ε, εκεί που πρέπει να βρεθεί. Καταρχήν για να ξεκινήσουμε τι σημαίνει η Ήβρις. Η Ήβρις ε, ήταν συστατικό μέσα από την αρχαιοελληνική κοσμοθεώρηση. Και δείχνει ότι όταν κάποιος υπερεκτιμούσε τις ικανότητές του και τη δύναμη στρατιωτική, πολιτική, οικονομική οτιδήποτε άλλο και σε στου στους άλλους με πρόστιχο, αλαζονικό ή προσβλητικό τρόπο αυτό ερχόταν κόντρα όπως αντιλαμβάνεστε σε ηθικούς νόμους. νόμους και κανόνες αλλά ακόμα και απέναντι στο κράτο και στους θεούς και τελικά η έχει μια διαδικασία Η διαδικασία είναι η Άτι Είναι Η Άτι έτσι λέγεται Άλφα Ταφ η, τα, η οποία ήταν η, Θεωρούσαν ότι οι θεοί Στέλνανε ε, Στους ανθρώπους Το θόλωμα που λέμε Τον του νου Τα κακά πνεύματα έτσι. Δηλαδή. Ναι. Και όπως έλεγε και ο ο αγαπημένος μου έτσι συγγραφέας ο Αρθούρος ο Σοπενάουερ Ο κόσμος αρέσκεται στο να ακολουθεί την άποψη της πλειοψηφίας Δεν Ας θέλει είναι να σκέφτεται Καλύτερα να σκοτωθεί παρά να μπει στη διαδικασία να βάλει σε κίνηση τον εγκέφαλο του Αυτά τα λέγαμε και πριν με την κυρία Χατζικώστα εδώ πέρα ε, Εντάξει Γι' αυτό ότι βάλαμε να μας ψυχαναλύσει Εσύ άρχισε λοιπόν... με εγκεφάλους. Δηλαδή σε παρακαλώ για συνεχί λοιπόν, πάντω η, στιγμή... η λέξη ύβρυση που είπες mm -hmm. είναι ενδιαφέρουσα, mm -hmm. από εκεί βγαίνει και η λέξη Ιβριδιών. Έτσι. έτσι και η λέξη Ιβριού για όσου καταλάβανα Ώρα. Το εμβρίδιο καταρχήν είναι μια α, Πρόσμιξη η οποία αντίκεται στη συμπαντική νομοτέλεια Τώρα μην πιάσουμε τώρα γιατί Μ' αρέσεις θα... σήμερα, μ' αγόρι αγόριο, Φε... μ' αρέσει πολύ Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει πέσει τώρα Αμέσως μετά την Άτη έρχεται η Νέμεσης Η Νέμεσης είναι που τα παίρνουν οι θεοί κρανίο Ή ο θερός, ή το σύμπαν, οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας Και τους τα κάνει ο... αρροϊδό που... Πουτάνα Με την καλή την έννοια Με την καλή την έννοια λοιπόν, από κει, από έρχεται η τύσις. Η τύσις είναι η τιμωρία. ε Όχι, οι όχι η τύσις. Η τύσις. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Για λοιπόν η τύσις είναι η τιμωρία που έρχεται να ισοπεδώσει <κοί> <κοί> τον άνθρωπο και να τον φέρει εκεί που πρέπει να το φέρει. Ούτως ή άλλως. Το τήσει έρχεται εκ του ρήματο τίο που σημαίνει πληρώνω, καταβάλλω το τίμημα εξού και η λέξη εκτίο ή η λέξη αποτιο Από φόρο ό,τι φόρο τιμωρία και το. Λοιπά. Φόρο τιμής και το λόγιο, ε. λέω, Ενώ η τήσει σημαίνει τιμωρία και μάλιστα άμεση. Και... Ε... Δηλαδή, σκεψου να έχει τώρα τήσει. Ναι. Με στήσει. Ναι. Δηλαδή, με και να πέσει και στα ανοίξει, να το κάνω ρήμα Δηλαδή, μάλλον. γαμώ τη γλώσσα, τι γλώσσα έτσι, είναι αυτή η δηλαδή μου Τι μαγική ε, λοιπόν... γλώσσα είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, το νέο σλόγγαν είναι Τύση με, στι... με Στίση. Και επιστροφή στη φύση. Και επιστροφή στη φύση. Μ' αρέσει σήμερα η ομάδα πετάει. Ε, πετάει, είναι ναι, καλά. Λοιπόν, λοιπόν. Κάτσε, κάτσε, κάτσε, θα βάλω. Μην μου λε καστίσει, θα βάλω μια ροκιά τώρα. Βάζε. Με δεν Ακόμα δεν ξεκινήσαμε Με φτιάξε ACDC δυνατά ξεκινήσαμε, ζεσταθούμε. Εγώ έχω πάρει τι ενέσει μου από πριν, από τι 6 η ώρα που είχα δω την κυρία Χατζικόστα. Λοιπόν, το ψυχασενέ χρώμιο είναι έτοιμο σήμερα την τυνάξει την μπάνια στον αέρα. Από ό,τι μου λέει στο διάλειμμα, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Για πάμε, κυρία μου. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι ήταν η Άτη. Η Άτη είναι μια ψυχολογική κατάσταση που αναφέρεται σε ξαφνικό θόλωμα του νου. Πώ έχει πιει κανένα μαύρο και είσαι κοκάλλο, κάπω έτσι, λοιπόν. Και ένα είδος πνευματικής τίβλωσης σύγχυση που σπρώχνει τους νητούς, εμάς δηλαδή, σε λαθασμένες κρίσεις και πράξεις με καταστροφικές συνέπειες. Εξού και η λέξη αίτιος, αιτία, αιτιατό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει παίξει. Θέλω να ξέρετε καταρχήν ότι η κατάσταση που έχουμε περιέλθει, ωραία, είναι Έχουμε σαν έθνος, σαν λαός Μπορεί να μην φταίμε, να μην έχουμε την ηθική αυτουργία που θα λέγανε Η νομική, Η νομική. ωραία Βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα σε 15-20 χρόνια Χωρίς να ρωτάμε το πώς και το γιατί ε, Με τζιπ, με αυτοκίνητα, με σπίτια Με γόμενες, με μπουζούκια, με, με, με, με, με περίπου. Και νόμιζε ο Έλληνας ότι το χαϊλίκι θα κρατήσει μέχρι τότε Είχε δει αυτός ο πανέξυπνος λαός Είχε δει το τυρί αλλά είχαν κρύψει καλά τη φάκα οι μπουμάγκες και ουσιαστικά είπανε τώρα ήρθε ο, η, ώρα η ώρα να πληρώσετε. Έτσι μπράβο. Επειδή κάποιοι φίλοι μου είπανε δεν μας τα καλά Καρλ γιατί οι πολιτικοί δεν τα κάνανε καλά γιατί η Κύπρος, ωραία, βγήκε από το μνημόνιο όπως θα έλεγε και ο Γιώργος ο Παπάρια με το λες, φίλε. Ή λοιπόν, Κύπρος χρώσταν δύο ναι. δείς ναι. Πήγανε τους κάνανε μάγκες ναι. τους... Πήρανε και τα φράγκια τους Ρώσους Πήρανε τα Ρώσικα, τα μαύρα, τα πλημένα, τα λεφτά Έτσι. Ωραία Εντάξει Τώρα για να βγουν ναι. Και να πω στους φίλους εδώ Καρλ, Ότι η Κύπρος ήταν παλιά στην Αγγλική Κοινοπολιτεία έτσι. και το διοικητικό της σύστημα και η δημόσια διοίκηση δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας που είμαστε μαλάκες αχταρμάς από την εποχή της τουρκοκρατίας για να σε εννοούμε, πάμε λοιπόν α, η Κύπρος λοιπόν <coughs> επειδή μας είπανε ότι α, βγήκε από το μνημόνιο ωραία, δεν μας λένε όμως αυτοί οι Ρουφιάνοι που έχουν εκεί κάτω οι πολιτικοί Τι έχουν τάξει στου Αμερικάνους Κατά συνέπεια στο Δουνουτού Γιατί το Δουνουτού στην πραγματικότητα είναι η τσατσά των Αμερικάνων Για να τα λέμε κιόλα. όλα Κάτσι, ε, Ρε παιδί μου για την Κύπρο δεν μιλάς τώρα ε, Τι σχέση έχει με τους Ρουφιάνους Το Ρουφ είναι εδώ στον Ταύρο Όχι τους Ρουφιάνους εκεί κάτω Α νόμιζε ότι λες που μένει στον, στο στον Ταύρο εδώ στο Ρουφ Λοιπόν Τι δώσανε γιατί βγήκε ξαφνικά από εκεί που η Κύπρος ήταν και καλά σε μαρασμό Ξαφνικά βγήκανε όλα καλά Και βγαίνει και Αναστασιάδης και λέει Είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα λυθεί το θέμα της Κύπρου Ποιο θέμα της Κύπρου θα λυθεί Και υπέρ ποιο συμφερόντον Με τον Αναστασιάδη είναι γνωστό υπέρ ποιον Λοιπόν Φαίνεται αντιφάτσα το πεδίο ότι είναι Διότι ο Αναστασιάδης Μουρόχα, Για να λέμε και τα πράγματα α... Uh, Πώ το λένε, uh, για να λέμε και τα πράγματα ω έχουν, ήταν uh, στην πραγματικότητα. Λοιπόν, το ξαναπάμε λίγο. Η Κύπρο στην πραγματικότητα αυτό που έκανε δεν είναι τίποτα άλλο από μία υποχώρηση για μένα τη θεωρώ. Πολύ χειρότερη από αυτή του Τσίπρα. Αυτοί δεν ξεβραγωγήθηκαν, βάλανε και δάχτυλο κιόλα. Ωραία. Έλα, Κανονικά και περιμένουν τώρα. Αλλά δείξτε, εγώ επειδή ξέρω πολλού, έχω πολλού φίλου Κύπραίου. Ναι. Ο Κύπριο είναι. Μην... και την καλησπέρα μα. Και την μας, Ο Κύπριο είναι να μην του γυρίσουν τα μάτια ανάποδα. Γιατί άμα του γυρίσουν τα μάτια ανάποδα, δεν δέχεται με τίποτα να μπει με τίποτα διπλοκάμπινα χάιλουξ εκεί που έχουν μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να κάνουν πρόεδρο. Εμεί γι' αυτό δεν παίρνουμε, γιατί δεν έχουμε διπλοκάμπινα, Εμείς Εμεί έχουν κατέβει, τώρα έχουν κόψει την Ελλάδα. Για να μην τώρα με ντε στη Βουλή και ε, λοιπόν. Μπόρι. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Είπαμε λοιπόν ότι είχαμε διαπράξει μια ύβρι. Εντάξει, μαλάκε μα πιάσανε, μα οδηγήσανε εκεί που μα οδηγήσανε. Αλλά πάμε να δούμε τι παίζει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπω τα λένε και κανονικά. Εάν ο Τσίπρα είναι μαγκά. Πρέπει αύριο το πρωί να τα κλείσει αυτά τα μπουρδέλα που λέγονται κανάλια Λες δεν μπορεί να έχει τέτοια άντυρα. Καλά Λέω εγώ τώρα εσύ λοιπόν. βλέπεις άλλα πράγματα Λοιπόν πρόσεξε να δείξτε τώρα τι έχει γίνει Του λένε ξαφνικά Έλα να υπογράψεις ε, κι άλλα μέτρα για το 16-17 Ενώ η συμφωνία είναι άλλη Για να ξέρουμε πλέον τι λέμε ναι αλλά αφού είναι άλλη συμφωνία γιατί υπογράφει αυτή και δεν περίμενε την άλλη Θα σου εξηγήσω ότι γίνεται Αυτό θέλω Θα σου εξηγήσω ότι γίνεται Επειδή όλοι το παίζουν ο... για το μόνο πράγμα που πρέπει να τιμωρηθεί ο Τσίπρας Είναι για τη μαλακία που έχει κάνει που έχει τάξει τα πάντα Έλεγε πολλά πριν Ωραία Γι' αυτό Γιατί δεν μπορείς ε, δεθνά, λένε, να μου πει. Που έγινε μέσα σε 10 χρόνια τρει φορέ το έλλειμμα απάνω τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα ήταν στα για του ναι, πατέρα του τότε. Ναι, Σιμίτη, Γιωργάκη, Καραμάλτη. Α, μπράβο. Και ο Καραμαλής θα σου πω κάτι. Ο Καραμαλής δεν ήταν κακό σαν κυβερνητή. Ωραία. Όχι, ήταν χαλαρό όμω. Ήταν χαλαρό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κολίδιο. να ξέρει. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που δεν έχει πάγκο. Και τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Ποιο θα βγει να κυβερνήσει, φαντάζω σε τι κατάσταση έχουν πέσει οι Νεοδημοκράτε. Ναι, αλλά είναι βγάλανε, για βγάλανε αρχηγό τον Κυριακό που αυτό, αν το έλεγε πριν πέντε χρόνια, θα σου λέγανε Φύγαρε φίλε, πήγαινε πάρει τίποτα από ψυχοφάρμακα στο Σινούρι. Ναι. Μιλάμε για ανέκδοτα τώρα. Λοιπόν, από την άλλη, ποιο τον θέλει τον το Κυριακό. Οι Αμερικάνοι τον Κυριάκο δεν τον θέλουν να το βλέπουν. Γιατί σου λέει είναι η... τόσο ιδιαστικά γερμανόφιλο. Η Μέρκελ πάντω χειροκροτάγει. Η Μέρκελ η... εντάξει. Και χτε λέει τον Τσίπρα, το ρώτησε ο Κυριάκο. Τι κάνει λέει το παιδί αυτό, Είναι καλά. Σκέψου έχει πάει πρωθυπουργό εκεί και το ρωτάει τι κάνει ο άλλο. Λοιπόν, δηλαδή, τρελαθούμε. Ο Καραμαλής ωραία. Πώ το ρίξανε και ποιοι το ρίξανε. Θυμάσαι ποιοι το ρίξανε. Ε, βέβαια, Οι Αμερικάνοι το ρίξανε με τι. Με ένα κλαρίνο που του κάνε η άλλη και φούνταν μαλάκα Μαλάκας από τον Νέχτο Ναι Ωραία, Ωραία. Και, Ωραία. Με μια... Ωραία. Ναι. και με μια μεταγραφή του Τσιτουρίδη που κάνει το παιδί του Ναι και λόγω του... τη ρώσικης προσέγγιση. Μπράβο Δεν τα λέμε όλα Μπράβο Ακύρωσε τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη Ωραία Και δεν πήρε τα 450 άρματα μάχης Τα καινούργια τα ΤΑ-90 από τους Ρώσους Και πήραμε 450 άρματα μάχης από τον πόλεμο του Περσικού τα σαπάκια που τα είχαν οι Αμερικάνοι και δεν τα, δεν τα λιώναν ούτε να φτιάξουν κατσαρόνε. Και χωρί εξοπλισμό. Έτσι, μπράβο. Παρακαλώ, κυρία Λοιπόν, αρέσει, σήμερα μου αρέσει, παιδί μου. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει παιχτεί. Για λέει. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αποκάλυψη, όχι του Ιωάννη, του Κάρλ. Κάτσε να διευκρινίσουμε. Αυτά τα λε παιδιά διαβάζει εφημερίδε ή τα βλέπει στον ουρανό. Άμα διάβαζε εφημερίδε, φίλε, <laughs> τώρα ξέρει <laughs> που θα ήμουν. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Α, θα με πνίξει. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει με την ε, φ, πολύ φιλικά κειμένη, χώρα τη Γερμανία. Η Α, Γερμανία αυτή τη στιγμή, ωραία, έχει πέσει σε μια λούπα τεράστια, την οποία δεν θα μπορέσει να, την, σώσει. να τη σώσει. Ε, και αυτό γιατί, αυτό γιατί και με το χάρτη της Ένωσης της Γερμανίας, αλλά και με ένα φίλο ερευνητή που έχω από τη Γερμανία που μου έδωσε το χάρτη της Deutsche Bank. Ωραία. Η Deutsche Bank, καταρχήν, ξέρετε, υπάρχουν δύο χάρτες. Ο ένας είναι τον Γενάρη του 1870 και ο άλλος είναι τον Μάρτιο του 1870, του ιδίου έτους δηλαδή, τότε που η πρόσηκη αυτοκρατορία, κυβέρνηση, έδωσε δικαίωμα άδεια έναρξης ε, τραπεζικού, έτσι, τραπεζικής ενασχόλησης. Λοιπόν, η Deutsche Bank έχει γεννηθεί, έχει ιδρυθεί, ωραία, με μια φοβερή σύνοδο πλούτον αδεία στον τάβρο. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και γι' αυτό έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Αυτή τη στιγμή όμως για... έχει κρόνος ο τοξότη, Θυμάστε ότι έχουμε πει Κρόνο στον τοξότη Φέρνει πτωχεύσεις Φέρνει κτλ Φέρνει έχει Ποσειδώνα Στη 18η μοίρα Του κρύου Προσέχτε τώρα αυτό Και Ουρανό Στη 17η μοίρα του καρκίνου Και έρχεται τώρα Από απέναντι ο Πλούτονας Κάνουμε Πλούτονα Ουρανό Αντίθεση Πλούτονα Ποσειδώνα Τετράγωνο Και έρχεται και ο Ουρανός Πρόσχερα βέβαια Ο Ουρανός τι έρχεται Περνάει, σου, σου ταρακουνάει Το όλο δόμημα με ξαφνικά Ζητήματα που ανακύπτουν Και έρχεται από πίσω Ο πλούτονα τρέιλερ τώρα Να τα καταστρέψει όλα Ο Πλούτωνας θα πάει να γράψει τώρα Τετράγωνο με τον Ουρανό ε, Ναι θα κάνει ο Πλούντανας, να κάνει αντίθεση με τον Ουρανό Τετράγωνο, το με τον Ποσειδώνα, ωραία. Και εκεί το γερμανικό οικοδόμημα, προσέχτε να δείτε, γιατί όταν μιλάμε για το Deutsche Bank, μιλάμε κατ' επέκταση για Γερμανία, αρχίζει και αποκτά πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Όταν λέγαμε πριν το καλοκαίρι, πολύ πριν το καλοκαίρι, από το Μάρτιο, ότι η Γερμανία αρχίζει και αποκτά... Πολύ σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε. Και εμένα άμα μου τα έλεγε που δεν ήξερα αστρολογία θα έλεγα ο τύπος πίνει ναρκωτικά. Ωραία. Αλλά δυστυχώς αυτή τη δουλειά που κάνουμε και αυτό το αντικείμενο το οποίο πρεσβεύουμε το ξέρουμε και το ξέρουμε νομίζω αρκετά καλά. Παράλληλα, για να δούμε λίγο και το τά της Deutsche Bank τώρα, μια που έχουμε και... Επιτυχώς που δεν κοιτάς το τσάτ, σήμερα πάρει φορά ούτε βύχη ούτε τίποτα, προχώρα. Τίποτα. Το τσάτ ύστερα. Ματιασμένος. Λοιπόν. Βάλε τραγούδι. Βάλε τραγούδι. Σε πιάσε βήχας Κάθε Σάββατο στις 8 Εδώ είναι ο Καλ Χάινς Ζόντιγκερ Ο οποίος θα σα πει τώρα Πριν ξεκινήσει τη ροή του λόγου του Και για την καινούρια εκπομπή που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα Που είναι απολύτω προσωπική δική του <κυρίζει> Και θα μας ενημερώσει Ενημερώνω του φίλου Αύριο έχουμε άγνωση επισκέπτε 8 η ώρα Εδώ Γούδης, Καρποδίνης και Γιαννουλάκη Στο στουδιο θα γίνει πόλεμος Λοιπόν συνέχισε Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επίσης, κάθε Δευτέρα υπάρχει και η εκπομπή 10 με 12. Η νύχτα είναι ξελογιάστρα. Επίσης, κάθε Τετάρτη, όσοι επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε προσωπική συνεδρία στο κέντρο της Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες στο info.papaki.albento14.com ή στο γυαλάλατο το νούμερο. 6, 9, 8, 8, 0, 12, 8, Τρία. Αν δεν προλάβαιω το νούμερο υπάρχει στη σελίδα του σταθμού. Ναι, <coughs> Α, επίση, το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, έχουμε σεμινάριο. Όσοι όμω δηλώσετε συμμετοχή, καλό θα είναι να στείλετε και τα προσωπικά σας στοιχεία διότι. Στο email που αναφέραμε. Στο email που αναφέραμε, διότι θα έχουμε, θα δουλέψουμε πάνω σε προσωπικό χάρτη. Θα κάνουμε μία-δύο διορθώσεις και θα κάνουμε να δούμε πώς βλέπουμε τη συναστρία Όχι τη συναστρία Είσαι εσύ καρκίνος, είμαι εγώ, εγώ καιρος, τα βρίσκουμε στο κρεβάτι, δεν τα βρίσκουμε στο φαγητό Ουσιαστικά πράγματα που να ξέρουμε τα υπέρ και τα κατά της σχέση Εάν μια σχέση προχωρήσει όχι και τα ούτω καδεξής Λοιπόν, συνεχίζω καταρχήν για να... Κανείς προβλέψεις και για σχέσεις Πέφτω χαμηλά για να σηκώσω την αστρολογία Εντάξει γιατί μου φαίνεται ότι είσαι Έτσι, τώρα είδε ότι έκανε ο καμίνης στο σύμβολο συμβίες και λες αντί να λέω ποιο ταιριάζει με ποιά θα λέω ποιο ταιριάζει με ποιον Γράβες ή ποιά με ποιά Άσε μαζε καλ Σε Λίμα. παρακαλώ αγόρι μου Πάμε τώρα να δούμε Καταρχήν αυτό που θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσουμε επειδή πολλοί λέτε κάποια πραγματάκια προφανώ. Ή ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο, σε ένα παράλληλο σύμπαν ή την εκπομπή αυτή, δεν την παρακολουθείτε. Προτού γίνουν οι πρώτες εκλογές. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο που είχα κάνει πέρσι με τον Γιάννη το ριζόπουλο λέω, λέω, εάν ο Τσίπρας κάνει τα μισά από αυτά είναι Θεός. Που εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Προτού γίνουν οι εκλογές. Είχαμε πει ότι... Ο Τσίπρας έχει πολιτικό χρόνο ζωής σαν πρωθυπουργό Το maximum δύο χρόνια Επίσης, είχαμε πει ότι ο Τσίπρας Εσείς που τον εξυμνείτε Γιατί oh. εγώ δεν τον εξυμνώ στά, Τέτοια μου ο Τσίπρας, δεν με ενδιαφέρει εμένα Ωραία oh. ε, Εσείς που τον εξυμνείτε, εσείς δεν τον βρίσκετε. Οπότε, κάτι ιστορίες που γράφετε Περιπέει ρόλ της Κουμουνδούρου προσωπικά εμένα δε Στην δεν με βλέπουν Δεν με παίρνουν γιατί σου λέει είσαι στροπουλός Έχεις να φας Λοιπόν πάμε παρακάτω Πάμε να δούμε λίγο το θέμα Με, τη... με τους Γερμανούς φίλους μας Η Γερμανία λοιπόν αυτή τη στιγμή όπως έλεγα Έχει μπει σε τεράστιες περιπέτειες Και αυτό γιατί Στην πραγματικότητα επειδή ο χρόνο ο είναι πάνω στον Ερμή, δείχνει ότι μέχρι και τον Μάιο του 2016 θα έχει την ικανότητα να κάνει κινήσεις διορθωτικές και να μην φαίνεται η χασούρα ή το όποιο έτσι πολύ έντονο πρόβλημα υπάρχει. <κοί> Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να μας δώσει κανένα το εχέγγιο. Και πολύ δε περισσότερο Όταν Ο, α, ο Βουλκάνους Είναι πάνω στον άξονα οροσκόπου Ποσειδώνα Αυτή ε, Όπως είχε πει ο Γέριος Παΐσιος Θα ξυπνήσετε Για εμάς το έλεγε βέβαια αυτό Χρεωμένοι θα, θα, θα κοιμηθείτε χρεωμένοι Και θα ξυπνήσετε αυτοκρατορία Αυτή αν μπορούσε να τα δει ο ή αν είχε γνώση χρηματοοικονομικών θα έλεγε θα κοιμηθείτε τι μένει και το πρωί θα βρεθείτε με κανέναν Αφρικανό από πίσω να σας κάνει κλείσμα. Αυτό ετοιμάζονται να πάθουν στο Βερολίνο. Γι' αυτό πλέον έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι πωλήσεις πιπέριου και αυτά. Τι κάναν οι Γερμανοί και τα άλλα τα όπανα οι Αμερικάνοι. Μας φέρανε εδώ πέρα όλους τους Μαυριτανούς, ωραία, γιατί αν ψάξεις, ωραία, ποιος είναι σε κατάσταση πολέμου, πότε είχε πόλεμο ε, το Αφγανιστάν, πότε είχε πόλεμο το Πακλαντές, το Πακιστάν, η Ινδία, όλοι αυτοί που περνάνε η, το Μαρόκο ή την Ινσία. Μας φορτώσαν όλους αυτούς και τώρα λέει θα σα κλείσουμε τα σύνορα. Δυστυχώς όμως επειδή τε τους αρέσει τε όχι ε, ο Θεός λέει, 23, 10, 52, 11 Έτσι έτσι 23, 10 <laughs> λιακόπουλος 52, έτσι, Δεν ξέρε ο Θεός αν είναι φιλέλληνας πάντο σίγουρα μας πάει Γύρισε μπούμεραν αυτό που έκανε στην Τουρκία για διότι όσοι δεν παρακολουθείτε και λίγο τις εξελίξεις Ωραία α, Στράφηκαν οι Ευρωπαίοι εναντίον της Τουρκίας και λέει ή ε, θα πάρετε τις, αυτά που πρέπει τα μέτρα ή θα σας κομπεί η χρηματοδότηση. Και οι Τούρκοι που το πέσουνε μάγκες, αυτά τα λιγούρια, ωραία, αυτά τα λεφτά τα έχουν ανάγκη γιατί ο Βλαδίμηρος τους έχει κάνει σημεία 50 δίσκεπεται συνέχεια. Και μάλιστα ο Ορχάν Παμούκ, που είναι Τούρκος νομπελίστας, λέει η Δύση χαϊδεύει την άγκυρα που καταπατά τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Δεν τα λέω εγώ αυτά, ο Ορχαν Πανούκ τα λέει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο παρακάτω τι πέσει Η Γερμανία αρχίζει και αποκτά πρόβλημα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και το πρόβλημα που αποκτά, ωραία, ουσιαστικά αυτό που έστησε, Δηλαδή είναι αυτό που λέει παροιμία γελάει καλύτερα ποιος γελάει τελευταίος. Αυτό που έστησε η Γερμανία την πολυμιθισμικότητα ωραία να πάρουμε φτηνά εργατικά χέρια δυστυχώς τους γύρισε μπούμεραν και τώρα αντε να δούμε ποιος θα τα βγάλει γιατί αυτά θα το βγάλουμε εμείς. Πάντα το καλά μπαίνει στον κόλλο που το κόψε. Έτσι. Λοιπόν Συνεχίζω καταρχήν και θέλω να πω ότι για να είμαστε ξεκάθαροι ε, Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε κάποιοι τι θα γίνει με το Ισλάμ Θυμηθείτε μετά το διάλειμμα θα παίξει ένα τραγουδάκι πάρα πολύ συμβολικό και θα σα πετάξω την πυρηνική βόμβα νούμερο 1. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Βάλε το στάμα το σπανιδάκι, το σουμπερελινά. Μετά. Που. τώρα να το βάλει, Όχι μετά. Τώρα! Λοιπόν. Που έρχεται σαν αστραπή και ετοιμαστείτε για την πυρηνική βόμβα. Κάτσε να το Δεν βλέπα τα ανακλαστικά όμω και τρελαίνω. Ναι, παιδί μου, είσαι γρήγορο και δεν σε προλαβαίνω. Είχα ετοιμάσει άλλα πράγματα. Πού είναι, έρχεται. α, πού είναι. Έλα κουμπάλα, έλα πάμε. αυτό, αυτό δεν είναι. Για δες. Ωραία. Για ετοιμάς άλλο. Σα ακούει η επανάληψη στον ήχο, έχει ανοίξει πολλέ σελίδε. Ένα, δεύτερον, ακούμε αλμπεντοδεκατέσταρα.com και την εκπομπή το φουλ του άστρου κάθε Σάββατο στι 8 και συνεχίζει ο φίλο μου Μην ξεχνάτε, κυρίε και επάνω σε αυτά που λέει αστρολογικά, εγώ έχω και άλλε ειδήσει από όλο τον πλανήτη. Η επανελίνηση έχει αρχίσει εδώ και καιρό, απλά δεν φαίνεται ακόμα και υπάρχει λόγος για αυτό συνεχίζεις λοιπόν θα επικαλεστώ καταρχήν τώρα για να βγάλουμε και την είδηση σιγά σιγά ε, θα επικαλεστώ λίγο την ε, ιστορική γνώση όσων βεβαίως έχουν ιστορική γνώση και άποψη δεν ξέρω αν θυμάστε από την αρχαία έτσι, από την νεότερη έτσι ιστορία ε, αμέσως μετά το, την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ωραία είχε ιδρυθεί το Βυζάντιο το Βυζάντιο καταρχήν αν λάβουμε υπόψη μας ότι ιδρύθηκε στις 11 Μαΐου το 330 μετά Χριστόν ωραία ε, θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη Ότι οι διαδικασίες αυτές Είχαν ξεκινήσει από το 293 Το 293 μετά Χριστόν Ωραία ε, ο, Ήταν τότε ο Διοκλητιανός που έβαλε το νέο σύστημα δίερκεισης με συναυτοκράτορες και ούτω το και άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται η ιδέα της φθαρμένης τότε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με το σε σχέση με το βυζάντιο μετά από μερικά χρόνια μετά από κάποια χρόνια ιδρύθηκε το βυζάντιο γιατί δεν υπήρχε οι αποστάσεις δεν ήταν έτσι όπως είναι στη σημερινή εποχή Δεν διανύονται με τέτοια ταχύτητα Αστρολογικά πάντα Έτσι και θέλω λίγο να ψάξετε Ο Πλούτονας εκείνη την περίοδο Δηλαδή μιλάμε το 293 Ήτανε στις πρώτες ε, Ήτανε ήταν, ε, στον εγώ καιρο Μεταξύ -της και 11ης μοίρας Αυτό γιατί το λέω Αν παρατηρήσετε Πότε ξεκίνησε η επίθεση του Πούτιν Να ασχολείται ενεργά α, Με αυτή την κατάσταση Ανασύρετε λίγο Το διαδίκτυο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ Την χάνει η ενασχόλησή του η Σοβαρή με τον αρχίζει να βγάζει το προφίλ της Ρωσίας προς τα έξω έγινε με τον να περίπου στη δέκατη μοίρα. Στην αστρολογία να ξέρετε σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάλι να είναι σύμπτωση. Και πολύ δε περισσότερο όσοι με παρακολουθούσατε από τότε που είχα βάλει στο Facebook είχα βάλει, θυμάστε με την Αλεξάνδερ Πλάτζ που είχαν πέσει κάτω όλα Προχτές συλλάβανε τέσσερις α, μουσουλμάνους που πήγαν να βάλουν βόμβα Μπράβο μεγάλε, στο πέρασμα Τσάρλι όταν ήταν χωρισμένο το Βερολίνο Όχι, όχι, προχτές και πέρασμα Τσάρλι Όταν ήταν χωρισμένο το Βερολίνο, στο σημείο αυτό που αναφέρει, mm. Το σημείο λεγότανε, είχε α, φρουρά okay. και λεγόταν Τσάρλι Charlie. Λοιπόν Είσαι Τώρα όμω πρόσεξε να δεις Νωρίτερα Είχα βάλει μία αφήσα έτσι Διάπλατη στο λογαριασμό μου Που είχε Τη σέρβικη σημαία Τη ρώσικη σημαία Και την ελληνική σημαία Και μάλιστα και τους τρεις Με το δικέφαλο αετό και από κάτω έγραφα έγραφε μάλλον η τέτοια, Orthodox Brothers, δηλαδή Ορθόδοξοι αδερφοί. Αν παρατηρήσετε, πάμε για πολύ μεγάλο πατηρντή στην ε, Συρία. Είχα πει ότι με την καινούργια χρονιά θα περιμένουμε κατοκόμβες νεκρών. Ό,τι έχω πει είναι ηχογραφημένο. Μπαίνετε, τα πιάνετε, τα βλέπετε, τα ακούτε, είναι όλα ξεκαθαρισμένα. Και για να το χοντρύνω λίγο το παιχνίδι, το 2015 στις αρχές, μπορείτε να πάτε να βρείτε, είναι στο astrology.gr, ανερτημένο. Είχα γράψει για στροφή της Ελλάδας προς τη Ρωσία». Ενώ υπάρχει σε άρθρο ανερδημένο πάλι που λέω ότι η Ελλάδα θα μπει σε ένα γκρουπ ομόδοξων λαών. Εάν μου επιτρέπεις να παρέμβω εδώ φίλε yeah. μου ακριβώς δεν μπορεί να γίνονται σε όλο τον πλανήτη στιμένα ή όχι πόλεμοι <coughs> και να βαφτίζονται θρησκευτικοί έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Άρα και το χριστιανικό τόξο Έτω. Θα παίξει και αυτό την μπάλα του Μιλάει. Άρα για να βγάλουμε είδηση Και πάμε για ένα τραγουδάκι Γιατί με πιάνει και λίγο βήχας Και δεν κάνει να ταλαιπωρούμε Δεν ξέρω αν Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος Μάλλον Αν θα έχουμε μια ετεροχρονισμένη Επανίδρυση του Βυζαντίου πάντω είμαι απόλυτα πεπισμένος Ότι έρχεται ένα νέο Πολύ δυνατό Ορθόδοξο τόξο Πάμε σε τραγούδι Το τραγούδι είναι επίσης αφιρόμανο. από το 18 ακούμε αρχαϊζότηκε το full του άστρου από τον albedo14.com κυρία μου λοιπόν επιστρέψαμε και πάμε τώρα λίγο αφού βά, βάλαμε αυτά πάμε λίγο στα πιο έτσι local ζητήματα πάμε να δούμε λίγο για τη χώρα μας τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, όπως είχα πει και στο παρελθόν Η περίοδος αυτή θυμίζει πάρα πολύ 1965-1967 ε, Πάλι είχαμε πει ότι θα έχουμε εκλογές διπλές το 2015 Είχαμε βρει και το μήνα ακριβώς Προφανώς θα βρούμε και αυτό το μήνα Δηλαδή για μένα η κυβέρνηση αν είναι στοιχειοδός έξυπνη Γιατί δείχνει ότι κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις τώρα αλλά δηλαδή, δυστυχώ το καράβι έχει πάρει κλίση Έχει βάλει νερά Έτσι Εγώ πάντως αν ήμουνα Τσίπρας Και αν ακούνε εκεί Το μου ακούει που λέγει ο Νικολόπουλος έχω... <Κελίου> <σχελίου> <Κελίου> Νομίζω πληροφορίε <ατσίπω, σχελίου> που έχω Ότι δεν ακούει μόνο το Μαξίμου Ακούνε και άλλα Μαξίμου ναι, ναι, Εκτός και εκτός Ελλάδος Προχώρα λοιπόν. Πάμε για να δούμε τι παίζει. Με το χάρτη που έχει ο Τσίπρας τώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το ουρανό τρίγωνο με βόρειο δεσμό. Ωραία. Πάμε να κάνει βέβαια και κρόνο σύνοδο με βόρειο δεσμό που δείχνει ότι να του κουρέψει τα ποσοστά κατά μεγάλο ποσοστό αλλά α, να κοντράρει στα ίσα το Μητσοτάκη. Ένα Αυτό. Δεύτερον, η ιστορία με τον Καμένο, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι Ο Καμένος έχει μια σχετική εύνοια, προσέξτε, σχετική εύνοια Μέχρι τα γενέθλια του Από εκεί και πέρα Το ενδεχόμενο να μην μπει στη Βουλή, εγώ το βλέπω πολύ δίπλα να είναι Πολύ οράτο για τον Καμένο λες ναι. Αυτός είναι εκτός Βουλής Απλά τώρα είναι εκτός βουλή. <Κι> λοιπόν Από εκεί και πέρα α, Για να λέμε και τα πράγματα <Κι> Με το όνομά τους Επειδή πάρα πολύ έτσι, Έχετε την καραμέλα Τη λέξη προδότης γενικότερα θα ήθελα εκτός από τον καποδίστρια <coughs> αγόρε μου σε ματιάσανε έχουνε περάσει έχουν περάσει πάρα πολύ πρωθυπουργοί να μου βρούνε μερικές, να βρούνε μερικούς ε, που να μην είναι προδότες Ο Κολέτσο Μαυροκορδάτος mm -hmm. Δεν ήτανε πρόδοτης αυτοί Ήτανε Δεν ξέρω εγώ εσύ ξέρεις Εσύ είσαι ομορφαμένος εδώ Επειδή μου λες να μου βρουνε Ποιοι δεν ήτανε πρόδοτες Ο Κολέτσο Μαυροκορδάτος Δηλαδή ο Βενιζέλος ήτανε πρόδοτης Άλλος Μ' αρέσεις ο... ο Γεώργιος ο Παπανδρέου ήτανε πρόδοτης Άλλος Ο ο Κωνσταντίνο ο Καραμαλής όχι ο Κωνσταντίνο της Αθήνα. Ο Εθνάσου. Ο, ο, ο, ο, ο Τρίπια. Ναι. Ο, λοιπόν. οπότε... ο Η Κύπρο κοίται μακράν. Έτσι. Οπότε. όταν λε ο πότε, <σχει> θα σε διακόπτω. Διότι όταν λε ο πότε να το κάνει ρήμα και να λε Τρούμαν Καποτέ. Έτσι. Ως ο σκηνοθέτη. Ο μεταξά δεν ήταν. Και επειδή πολλή η ιστορία που ξέρετε είναι λίγο από αυτά που έχει σερβίρει η Βηρεπούση. Ωραία. Ε, ναι, άμα μιλιά ρεπού τώρα Ωραία. να αναπτύσσει τα αίματα, να αναπτύσσει τα αίματα. Να αλλάξω την εκπομπή, Εάν τώρα. δεν είχε αναλάβει ο. Πώ το λένε. Ο... Με, το... με την πραξικόπημα τη 4η Αυγούστου ο Βένιζα. Ο... Ξέρετε τι θα είχε γίνει. Δεν θα είχε κάνει το χειρό ρούπελ. Ωραία. Οπότε τώρα εμεί θα πρέπει να παίζαμε που μπουντελικά. Μπουντε από τότε. Έτσι. Από τότε. Ναι. Λοιπόν. Ε, οπότε να μην λέμε τώρα πράγματα. Τώρα. Μην, μην τρελαινόμαστε, α πούμε. Γιατί λένε. Την Κύπρο λέει. Τη χάσανε, λέει. Εξαιτία τη μαλάκες αφού σαν φωτιά ήταν φυλακισμένοι. <laughs> η Κύπρος είχε δει... χαθεί. Έτσι. Πρόσεχε, εγώ πήρε τη Εκεί. Εγώ, Υπηρετήσει... εκεί ναι, ναι το ξέρω. Είμαι και παλιά κοπελάκι. Λοιπόν. Η Κύπρος είχε ανοίξει το παιχνίδι. Και αντιστεκόταν η Ελδίκ και πέφταν οι βόμβες να πάρουν του κερατά ωραία. Και στο κενό μέχρι να έρθει ο άλλο να μα σώσει με του Sten, το αεροπλάνο και λοιπά, το, το 30, Από το 38% το 30%, το, 30 το πήρανε με τον Εθνάρχη ναι. Ο οποίος λέει η Κύπρος κείται μακράν και λοιπά ναι. Για να συνοούμε θα τώρα Καταρχή να, να ξέρεις ότι αυτό, γιατί, για να μιλάμε για Ελλάδα ωραία, Το λίκνο της δημοκρατίας Ωραία ο... Στην Ελλάδα έχει ε, γίνει ε, δικαστικό πραξικό πήμα Ωραία, δεν μπορεί τώρα ο άλλος Ο Ντερτήλης είχε υπερετήσει και είχε σαν λοχαγός Κρατήσει ελεύθερη την Πάφο, ωραία Και μου κάνεις 40 χρόνια αυτό να είναι που στα 25 χειρότερες η βγαίνει Μου τον, τον κρατάς 40 ο, χρόνια αυτό Όχι, δεν ήθελε να βγει Δεν ήθελε να βγει Έκανε δήλωση, του είπανε. Ε, όταν περνάει ο καιρό, ξέρει. Παιδιά, λέει, α, αυτά, αυτά να τα πείτε σε κανέναν. Όχι, ναι. δεν τα λέω. Εγώ λέω ότι διάβασα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν ζητάω, αυτό. λέει εγώ, συγνώμη από αυτού. Δεν υπάρχει δεν, αυτό. Δεν πολιτικές. υπάρχει νομικά. Α, ρώτα την κυρία που είναι δικηγόρο, ναι. δεν υπάρχει. Μάλιστα. Θα έπρεπε ο να τον πάρει για να διαλέξω. Να ναι. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, η ιστορία έχει γραφτεί στραβά. Μπορεί ο Άρτ Βελιχιώτη να απελευθέρωσε την Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρει. Καταρχήν ο Φελούχιο Ρε... το χωράζανε Μαριάννα, ξέρει. Μαριάννα, Όχι, ήταν δικιά μα. Ο Άρη. Ο Μπάμπη, ο Κλάρα. Έτσι. Λοιπόν. Ο Κουκλάρα. Α τα φάτε, του, ωραία. Λοιπόν, πάμε Μαλά. να δούμε τα λάκια. Λοιπόν, εμεί, 10, 20, 50% και το κοινό που μα ακούει, γιατί βλέπω από το τσάτ και όχι μόνο σήμερα, λίγη ιστορία ξέρουν. Λοιπόν, χεστή καμάν. Λοιπόν, να πάνε, να στο πω αρχαιολινιστή, να μαδίσουν το γαμάτιον. Έτσι. Έτσι, μπράδο. Λοιπόν, και όπως λέει και ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη το ξεχνά ο καθηγητής να μας αερίσουν τα μέζεα ο Ζουράρης, ο Ζουράρης. Αυτός Google, δηλαδή, που, που είναι και δικός τους λοιπόν πάμε να δούμε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο χάρτη της Ελλάδας ωραία διαφαίνεται ότι ακόμα και με αυτό το χάρτη με το χάρτη του 1830, τα είπαμε με τα παιδιά, ήταν εδώ και ο Κώστας ο Κονδύλης και ο Γιάννης ο Ριζόπουλος και ο, και ο Δημήτρης ο Κορονάκης. Με το χάρτη του 1830, ωραία, δείχνει ότι η Ελλάδα θα περάσει κάποιες δυσκολίες. Πάνω κάτω τα ίδια δείχνει, γιατί για να εξηγήσω κάτι στους φίλους μας, σε ένα κράτος ο, μπορεί να έχει δύο, τρει, τέσσερι χάρτες, ωραία. Υπάρχει ο νόμος στο συγκοινωνή των δοχείων Δηλαδή τώρα φαντάσου εσύ που με ακούς ε, Να φαίνεται στο χάρτη σου ότι σου συμβαίνει κάτι άσχημο Χτύπα ξύλο και μακριά από μας Και ο, ο σύντροφός σου να φαίνεται ότι παίρνει χαρά Να το κοιτάξεις Κάτι παίζει Άμα παίρνει χαρά Έτσι. Γιατί ρε παιδί Λοιπόν στο χάρτη εδώ η Ελλάδα τι έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βιώνει α, βιώνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα α, οικονομικό μπούλινγκ Μπράβο, αυτό είναι η σωστή έκφραση Ωραία. Μας, μας, μας πρεσάρουν και καλά και καλά και καλά Ωραία, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε Ωραία, η Μαρή Μαρή λέει με τετράγωνο διά να πώς θα ξεφύγουμε Λοιπόν, το τετράγωνο διά να είναι που σε έχει φέρει εδώ Που είσαι μια τρύπα στη γεωγραφία που λέει και ο μαχερίτσας. Ωραία Και έχεις πετρέλαια, έχεις αυτά, έχεις εκείνα Αλλά δεν έχεις τέτοιες Λοιπόν, και για μένα αυτό που πρέπει να, να καταλήξουμε είναι ότι ο Αλέξης Όπως είχα γράψει και παλαιότερα Κρύβεται πίσω από τις λέξει. Ναι αλλά θα πρέπει να πάρει απόφαση Αν θα το ρίξει ο Λάος Ή αν θα το ρίξουν οι ξένοι Ή μη φύγει μόνος του Για να μόνος του δεν το βλέπω Δεν το βλέπεις Λοιπόν πάμε να τραγούδι αφού δεν βλέπεις Μέχρι να συνέρθεις Λοιπόν Σταίνω τις καλησπέρας μου Στην Κόρινθο, στο Κιάτο Στα Μέγαρα, στη Θήβα ε, Ελευσίνα που βλέπω εδώ Και κλπ και λοιπά, και λοιπά. Πάτρα Τα άλλα τα είπα Κεφαλονιά, Κερκύρα ναι. Έχει πάρα πολύ χρόνο Στην ξάνθηση κομωτινής παρέες μου Εδώ, albedo14.com Το full του άστρου Κάθε Σαβάτο 8 λοιπόν. Καρχάνης Ότιγερ, είδες ότι γράφουν στο chat τη βόμβα να ρίξεις Όχι εδώ μέσα και διαλύσουμε Εντάξει, θα περιμένει λίγα ο κόσμος Άμα την περάσουμε από τώρα θα φύγει Ενώ αν είναι μέσα Πού να φύγουν, δεν πάνε πθενά Εδώ μουσική παίζει και κάθονται μέσα Τώρα είσαι τρελό. Αυτό είναι και ο... η αγάπη που μας έχουν Και υποχρέωση που έχουμε κι εμείς Λοιπόν, για προχώρα Λοιπόν, πάμε λίγο για να δούμε δύο πραγματάκια Πάμε λίγο στο χάρτη του 1830 που επικαλούνται έτσι οι μερικοί. Είναι το τετράγωνο που λένε Δία okay. Λοιπόν, Ο Πλύτωνας είναι του ευκάχιν, έχουμε πει ότι έχουμε αναπτύξει μια αστρολογική θεωρία ε, και δουλεύοντας αυτοτελώς ο καθένας από το δικό του έτσι μετερίζει Τόσο ο Γιάννης Οριζόπουλος, ε, τόσο και ο Θανάρη Σοματσότας αλλά και εγώ, το δίο του οροσκόπου που έβγαινε στο ζώδιο των Διδήμων δεν υφίσταται, είναι πλασματικό. Γιατί αν είχαμε οροσκόπο στη δεύτερη μοίρα του, ε, το Διδήμων θα πηδούσαμε και την Αμερική. Δυστυχώ όμως αυτό δεν συνέβη. Ε, Επίση το πρόβλημα δεν είναι τόσο ο Δία όσο ο Άριστον 7. Ωραία, που κάνει αντίθεση με τη Σελήνη, κάνει τετράγωνα με τον Βόρειο Δεσμό και δείχνει γι' αυτό ότι ποτέ, εάν είναι αυτό που έχει πει και ο Βάρναλη, που λέει: Αν γυρίσει μόνο μια, θα έρθει ανάποδα δουνιά. Οι Έλληνε ε, μόνο όταν είναι ενωμένοι. Καταφέρνουν πράγματα Και βέβαια έχουμε και έναν κρόνο στο τέταρτο Ο οποίος είναι έτσι αξιόμνη μόνο Εγώ βέβαια από τη μεριά μου Επειδή ο χάρτης του 1830 Καλός να μεν Αλλά κατά τη γνώμη μου πάντα βέβαια Δείχνει ότι είναι και λίγο παροχιμένος γιατί έχουν συμβεί ε, Συνταρακτικές αλλαγές Υπάρχει ένας άλλος χάρτης, ε, αντίστοιχος, είναι αυτός το χάρτη της μεταπολίτευσης, ο οποίος ε, δουλεύει ακριβώ. Με βάση το χάρτη της μεταπολίτευσης προβλέψαμε ότι θα έχουμε εκλογέ τότε. Προβλέψαμε ότι θα έχουμε εκλογέ στο Γενάρη πριν καν προκυρυχθούν. Μιλάμε για το 2015, ε. Και με αυτό, με αυτό το χάρτη είχαμε πει ό,τι έχουμε πει και σε πάρα πολλά πράγματα έχουμε επαληθευτεί. Ο χάρτης αυτός έχει βέβαια και αυτό τη δική του παθογένεια. Έχει έναν εξαιρετικό Δία, αλλά ο Δίας είναι σε τετράγωνο με το Βόρειο Δεσμό. Έχει έναν Ποσειδώνα, ο οποίος εντάξει είναι λίγο κουκουρούκου εκεί που είναι. Και έχει έναν ουρανό στο τέταρτο που δείχνει ότι πάρα πολλές φορές... Ο ουρανός που συμβολίζει το συνδικαλισμό και ούτω καθεξής δεν αφήνει κάποια πράγματα να αγιάσουν. Ο ουρανός βέβαια είναι και η κυβέρνηση του έκτου στο χάρτη της χώρας μας. Εγώ θεωρώ ότι με το χάρτη αυτό που έχουμε θα πρέπει να περιμένουμε πολλές συνταρακτικές αλλαγές και το έχω γράψει και όλα από τις 21 πέμπτου. Το 2212 που ευαγγελίζομαι, μάλλον που ευαγγελίζομαι, από το 2012 υπάρχουν ανερτιμένες αναλύσεις ε, μέσα στο ειδικό δελτίο τις τελευταίες τρεις ημέρες που δείχνουν ότι τελικά ο αστάθμητος παράγοντας που λεγόταν ε, Ισλάμ, εκρήξεις στην Τουρκία και το πολεμικό κλίμα λειτουργούν ως, ε, με πάρα πολύ μεγάλη εύνοια για την Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην έκθεση της Κομισιόν ε, χαρακτήρισε ότι το 2016 μπορεί να είναι μέσω του τουρισμού χρονιά ελαττήριο για την οικονομία ξέρετε το ελαττήριο όσο το τράβας και συρρυκνώνεται μετά μπαμ, εκτινάσετε. εκτινάσετε απλά πράγματα με απλούς νόμους έτσι ε, τη φυσική. Πάμε τώρα λίγο γιατί ε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το, ο χάρτη του 74 έχει και αυτό μια ιδιοτροπία. Ο οποίο οφείλω να την πω γιατί είπαμε σήμερα. Θα σπάσω λιγάκι τη σιωπή μου. Υπάρχει το 4 η ώρα το πρωί και το 4 και 13. Το 4 και 13 όμως είναι το πιο σωστό γιατί είναι την ώρα που βάζει στο χαρτί αυτός ο ευλογημένος ο, ο Εθνάρχης και καλά την υπογραφή του και έτσι με 4 και 13 επανειδρύεται το κράτος. Η επανίδρυση λοιπόν του κράτους, του κράτους στη, της Ελλάδας ε, γίνεται με, τον, με οροσκόπο στις 15 και 53 μήνε του καρκίνου αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς απέναντι πέφτει ο Πλύτωνας οι καταστάσεις που φέρνει ο πλήτονα άσχετα αν έχει συνδράμει ο ουρανός γιατί τώρα κάναμε παροδικά γιατί ανοίγει τώρα ο ουρανός ένα ουρανό τετράγωνο με, με τον οροσκόπο αυτό είναι που έφερε τις εξεγγέρσεις. Αν μπείτε λίγο στο Γενάρη και στου Βλεβάρη τα, τόσο τα σεληνιακά φαινόμενα στο Astrology.gr πάντα όσο και στην αστρολογική εκτίμηση του Μηνό τόσο Ιανουαρίου, τόσο και Φεβρουαρίου οι αναταραχές αυτές που είχαμε γράψει δεν ήταν τίποτα άλλο απόρρια του ουρανού. Όμω ο ουράνο φαίνεται ξαφνικά τα γεγονότα με μεγάλη ένταση και τραχύτητα Αυτό όμως που θα κάνει τη μεγάλη τη ζημιά Είναι ο πλούτονα. Γιατί ο Πλούτονας είναι στον έβδομο Και είναι στο ζώδιο του εγώ καιρού Και όπως έχαμε πει Και το έχω γράψει βέβαια και σε ένα βιβλίο Που είχα γράψει τα ανθολογήματα της Β. Λ. Που ήταν για 10-12 εβδομάδες αν θυμάμαι καλά Στα top 10 ας πούμε όχι ρε, μαλακές, το πιστεύω. <laughs> ε, πούλησε πολύ, δεν ξέρω. Τα βγαλα στην Ελβετία, σώθηκα. Τι, ο είσαι σωστός. <laughs> λοιπόν, έγραφα εκεί στη σελίδα 64, όσοι το έχετε, ότι ο ουράνος φέρνει στην, στον κρυό, ο ουράνος στον κρυό, φέρνει στην επιφάνεια, Άτομα τα οποία είναι ανατρεπτικά και ίσως αν θέλει σαν κατάλληλα. Ο Πλούτονας φέρνει στην επιφάνεια ε, αυτοκρατορίες να γκρεμίζονται και μάλιστα είχαν θέσει σαν κλασικό παράδειγμα. Αυτό το βιβλίο ήταν εντωμεταξύ γραμμένο το 2011, το Σεπτέμβριο εκδόθηκε το Νοέμβριο, γιατί είπαμε Χριστούγεννα, άλλο ο κόσμος έδινε ανθολογήματα τις Βίτε Λέρε και με σταματάγανε στον δρόμο, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, ήταν πολύ διαδραστικά τα πράγματα. Ε, με αυτό λοιπόν το πράγμα έλεγα ότι η Ρωσία μπήκε στον κλάπ των υπερδυνάμεων επί Εκατερίνης Τσαρίνας με τον Πλούτονα στον εγώ καιρό. Οι πανηλήθοι εκεί από την άλλη μεριά του Ατλαντικού με τον Μπαράκο Μπάρμαν καταλάβανε ότι η Ρωσία είναι υπερδύναμη, υπάρχει δήλωση ε, αυτό που έκανε Ρω η Ρωσία στη Συρία η δύναμη κρούση που ανέπτυξε καταλάβαμε λέει ότι πρόκειται για υπερδύναμη, μιλάμε για τέτοιοι τρόπε. Για... Ε... Γιατί δεν το ξερανέ Εντάξει το παραδέχτηκαν τουλάχιστον Να πούμε εδώ ότι το διαστημικό του πρόγραμμα Δεν θα εκτελεί το Εάν δεν τους βγάζαν έξω οι Ρώσοι Οι Ρώσοι τους ανεβάζουν πάνω. Λοιπόν δεν ξέρω αν τα ξέρει ο κόσμος αυτά Να Έχει. ψάξει να τα μάθει Λοιπόν Και αυτό που θέλω να ε... Έχουνε αυτοδιαφημιστεί Από τα παγκόσμια μέσα mm -hmm. Ότι είναι και λοιπά και καλά Μια φούσκα είναι Και μόλις σκάσει mm -hmm. θα γεμίσουμε τσίκλες Λοιπόν Απλά αυτό που θα ήθελα να σας πω Μπορεί να μην γίνεται Πολλά πράγματα Να μην γίνονται κατανοητά Ή αν θέλεις ακόμα και πιστευτά Κάντε μια Αναγωγή Παύλα αναδρόμη στο παρελθόν τι έχουμε πει. Πόσος κόσμος από αυτές τις μαλακίες που λέω εδώ που έλεγα για τα capital control πριν καν συμβούν σώθηκαν. Και προσωπικά νιώθω έτσι ιδιαίτερα υπερήφανος. Πόσες φορές είπαμε για πράγματα που ήταν να συμβούν και συνέβηξαν. Είπαμε για capital control Είπαμε για παράλληλο νόμισμα, στην πραγματικότητα ένα παράλληλο νόμισμα έχει ο Έλληνας, αλλά αυτό σας το ξαναλέω και το λέω πάλι με τα είναι τα προμηνύματα. Δεν έχει τελειώσει. Ωραία. Είπαμε για προσέγγιση στην Ρωσία. Όταν λέγαμε για προσέγγιση στη Ρωσία μου λέγανε κάποιοι ότι οι Αμερικάνοι δεν θα επιτρέψουνε τα πετρέλαια του Αιγαίου θα τα πάρουν οι Ρώσοι. Είναι τελειωμένο αυτό. Το θέτει έτσι δημοσίω. Τι... Λοιπόν, σε συγκρατώ. Να ναι. πάω σε μουσικό διάλειμμα. Ναι. Με του φίλου που μα ακούνε, γιατί εγώ σε ακούω και παρακολουθώ τι λε. Λε αυτό και έχει πει και από, το, από πέρυσι, από το 2014 μάλλον, έτσι, ότι 17. ο Κασιδιάρη το 2017 θα είναι υπουργό δημοσία ανοιχτή. Τάξιος. Κάτσε, μπορεί να είναι Υπουργό Εθνική Αμήνη. Υπουργό θα είναι Λες εσύ, Έτσι. αυτά τα δύο είναι τα πιο σοβαρά με την Έτσι. έννοια είναι πιο στοχευμένα να. Λοιπόν, πάμε Πάμε να ρε Να κουμπάμε το 14.com και την εκπομπή το φουλ του άστρου κάθε Σαββάτο στι 8 Μία καινούρια εκπομπή ξεκίνησε, η οποία θα ακούγεται και η πρώτη ήταν προλίγου 6-6 ώρα το Σάββατο. Πριν από αυτή την εκπομπή, που ήδη είναι στον Άρα, ψυχολόγησε το με την κυρία Κυριακή Χατζικοστα. Κώστα. Λοιπόν. Ένα γιατί η ψυχανάλυση θέλουμε όλοι λίγο πολύ δεν υπάρχει περίπτωση έτσι όπως εξελίζουν τα πράγματα και όπω τα λέει εδώ το ψυχασθενές χρώμιο η κατάσταση είναι η στα παγούρια δεν μου λε. ζητάνε mm -hmm. τη βόμβα Ποια βόμβα ρε αγόρι μου Πάμε Πες προηγουμένως τα, τα, τα ενημερωτικά σου για ναι. να μην σου πάμε, πάμε να πούμε καταρχήν Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ ε, με 12 Έχουμε την εκπομπή Η νύχτα είναι ξελογιάστρα ε, Καλή μουσική <coughs> Η μουσική θα είναι δομημένη Ανάλογα Με τις πλανητικές όψεις της ημέρας Που έχουμε τη συγκεκριμένη ημέρα Δηλαδή αν η μέρα είναι τίποτα, έχουμε κανένα ερμηνεία. Θα παίξει από hip hop μέχρι ρίξε το κορμί μου. Σπίρτο να πυρπολιθώ και τέτοια. Θα μα χαλάσει το σταθμό ρε Μαγκά. Εντάξει, θα γίνουμε λίγο γαυγά Να πω εδώ στου φίλου για να ξεκαθαρίσω το μου. Δηλαδή, Δευτέρα βράδυ 10 με 12 λέει του τεστ την 22 00 ώρα Ελλάδο. Παίζει μόνο σου, έχει πάρει την εκπομπή απάνω Έτσι. σου, βγαίνει από άλλο στούντιο μόνο σου Έτσι. και επιλογές επιλογέ του τι θα λε και τι μουσικέ θα βάζει είναι δικέ σου. Δεν μία καμιά σχέση εγώ. Θα λοιπόν. σε Εάν όμω έχουμε κανέναν σελίδι πλήτων, Αφροδίτη πλήτων ασύνοδο, θα βάλουμε τίποτα λυπητερά τραγούδια. Βάζετε φωτιά στο χωρισμό να μην πονέει κανένα. Σκότωσα τη γυναίκα μου για δύο μπουκάλια μπίδε και κάτι τέτοια. Α, εντάξει. Λίγον, πάμε. Καταρχήν, θα κάνω τώρα, θα διακτηνιστώ, θα πεταχτώ λίγο μέχρι το χάρτη της Αμερικής. Πες για το σεμινάριο. Α, ah, ναι. Σεμινάριο. Την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, με εξτρελάνε. Το επόμενο εγώ, Σάββατο. Εγώ, δεν σε βοηθάω να προκόψεις. Ωραία. Το επόμενο Σάββατο έχουμε α, σεμινάριο, θα κάνουμε διόρθωση χάρτη πάλι, για να το ξαναδούνε όσοι δεν το είδανε. Αλλά θα κάνουμε και να δούμε πως βγάζουμε μια συναστρία της προκοπής. Όχι του στυλ. Α, ε, ε, κάτι τραγελαφικά που έχω ακούσει. Α, βλέπω τον Άρη. Είναι, ξέρω εγώ, έχει τον Άρη ας πούμε στο καρκίνο. Θα σου κάνει σεξ κολλασμένο και για να τη φυφικό στην κόμμα να αγορεύει ώρε ας πούμε. Μετά, την Τετάρτη όσοι θέλετε έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Για όλα όμως αυτά α, Δηλώσεις συμμετοχές Και πληροφορίες Στο Έγραψα στο chat εγω εγώ Infopapakialbentu14.com και 9 8 8, -8 Για τετάρτες Σάββατα και γενικά να έχετε μια Ωραία. στενή Επαφή τρίτου Όσοι... του τύπου Στον κύριο Καλχανιζότη Όσοι στο σεμινάριο στείλουν Μήνυμα για συμμετοχή να μην ξεχάσουν να τα στοιχεία τους Γιατί εγώ θα πρέπει να τα πάρω Να έχω τα έχω διορθώσει Και να τα κάνω σε μεγάλο Δηλαδή δεν μπορώ να τα κάνω τελευταία στιγμή Όλα δεν γίνεται Λοιπόν θέλει προεργασία Να είμαστε σωστοί Μην μου πούνε μετά Εγώ το είχα κάνει και δεν αυτό και δεν εκείνο Λοιπόν όπω είπα πάμε να διακτηνιστώ Τώρα λίγο μέχρι το χάρτη της Αμερικής Η Αμερική καταρχήν στο χάρτη Του 1770 τόσο, με οροσκόπο το Ξότη Έχει ε, Φαίνεται ότι θα έχει Πολύ έντονα προβλήματα Λόγω το ότι έχει πολύ βεβαρημένο Τον άξονα Δευτέρω Αυτό όμως εντάξει Είναι για την κλασική την αστρολογία Πάμε λίγο παρακάτω με πιο πυρηνικά Ο Βουλκάνους Που δείχνει τα πολύ μεγάλα έτσι γεγονότα Ένα πάνω στον άξονα χάντε. Που δείχνουν πηγαίνοντα προς τα κάτω <Και> Με γιγάντιους δρασκελισμού Δυνατή ε, επιδείνωση μιας κατάστασης Και προσέχτε τώρα Επειδή ενδεχομένως οι Αμερικάνοι Βλέπουν στην τηλεόραση λίγο ράμπο Λίγο Τζακ Λίγο Δέλτα Φόρτς εκεί Θα πάνε κάνουν τη μαλακία να εμπλακούν Στην τέτοια Ο Ζέφς Που μας σηματοδοτεί Τα ζητήματα πολέμου Είναι πάνω στον άξονα Κρόνου Σατούρν δηλαδή Κρόνο υποθετικού Που δείχνει ήτα καταστροφή από πυρκαγιά Ή από πυράβλους Και ε, αν υπάρχει εμπλοκή σε σύραξη Τεράστιες απώλειες Για όσους καταλάβανε Ότι καταλάβανε ε, Για μένα α, Το ΝΑΤΟ <coughs> uh, ο Pilot λέει uh, Ο Πλούτονας απέναντι από τον οροσκόπο δείχνει Πανίσχυρο φανερό εχθρό Τι να περιμένουμε Είναι εξαιρετικά uh, εύστοχη η παρατήρησή σου φίλε Pilot Αξίζει όμως uh, να σκεφτείς Ότι και η Ελλάδα ε, δεν είναι τόσο αδύναμη όσο φαντάζεσαι, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάει με τον Ποσειδώνα, προσέχτε να δείτε, με την κλασική, ποσιδόνα είναι του δεκάτου για κυβέρνηση, εξουσία και ούτω καθεξής. Αναγκάζομαι καταρχήν να σας πω, μιλάω και λίγο για κλασική αστρολογία, γιατί άμα σας πιάσω με την Ουράνια, Βουλκάνου, Σάδμητος και τέτοιο, θα και το μάδικα θα πηδάτε από τον τέταρτο Ο Ποσειδώνας υποδεικνύει και το θαύμα Και ο Ποσειδώνας θα έχει Μέχρι το 2017 Τώρα θα κάνει τρίγωνο με τον Ερμή Τρίγωνο με τον Κρόνο Εντάξει το τρίγωνο Ποσειδώνα-Κρόνο Δεν το λες και καλό Ιδιαίτερα ωραία Αλλά θα κάνει και τρίγωνο με τον Ποσειδώνα Και μην ξεχνάμε ότι όπως ο, ο έβδομος οίκος είναι η εχθρή, η φανερή, είναι όμως και οι συμμαχίες μας. Και αυτό θα λίγο να το βάλετε κατά νου. Περνάω τώρα στο χάρτη της Ελλάδας του 1974. Έχω πει ε, από ε. αυτό το αράδειο... Από αυτό το ραδιοφωνικό βήμα Ότι Η Ελλάδα Από Πέμπτου Ήδη α, Αρχίζει σιγά σιγά Και θα μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης Ωραία Αυτή τη στιγμή για να ξεκαθαρίσουμε Επειδή κρατάω επικοινωνία Με αρκετούς από εσάς Και με email και με, μέσα από το Astrolabor.blogspot.com Πολλοί μου λέτε πρέπει να πάρει μπροστά η τσιμινιέρα. Δεχτώ αυτό. Τσιμινιέρα όμω δεν είχαμε ποτέ. Μόνο χαρταετούς βγάζαμε και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είχαμε. Ωραία. Η βαριά βιομηχανία. Ε, δηλαδή, ένα τσιγκάρι είχαμε. Από το 80 μέχρι που ήρθε αυτό ο Αντρέας μαλα... ο Παπανδρέα, ήταν μισό λεπτό. Τσιγκάρι, αυτό το μαλακό λοιπόν, παιδί. Λοιπόν. Α, από εκεί και πέρα όμω για να ξεκαθαρίσουμε, οι βαρκές βιομηχανία της Ελλάδας είναι δύο. Ένα είναι ο τουρισμός και ένα είναι η ναυτιλία. Και για να καταλάβεις γιατί λαό πρόκειται, είχαν πάει η Ένωση Ελλήνων Εφομπληστών, ακούς Γιώργη. Πήγε και πήρε. Ακούω και λέω εδώ στους φίλους, εάν mm -hmm. του ενδιαφέρει και να συνεχίζεις τη ο Αλμπέντο έχει δύο εκομπές για τα θέματα που ανέφερας και για την αυτιλία κάθε τρίτη βράδυ και για τον τουρισμό κάθε πέμπτη βράδυ Ωραία. Λοιπόν, <κυρίζει> για ποιο λόγο, <κυρίζει> για αυτό που, που αναφέρει. Λοιπόν, είχε πάει η Ένωση Ελλήνων Εφομπλιστών και αγόρασε από το Υπουργείο Εθνική Άμυνας μια τεράστια έκταση εκεί στην Ελευσίνα και λέει θα φέρω το city του Λονδίνου θα το φέρω εδώ πέρα, πρόσεξε τώρα Οι πιο πρόχειρες αναλύσεις μιλάγανε για 8.000 θέσεις εργασίας άμεσα Η έμεσες είναι 100 Ναι Και μπορώ να το αναλύσω σε 32 ναι, αφού ολοκληρώσει. Και βγαίνουνε τώρα και λέει Θα μας μολύνουν, λέει το αστικό κάλος. Ποιο κάλος; δεν είναι, το κάλος που έρχεται στο κεφάλι που Δεν έχετε να φάτε να Το κάλο οι αρχαίοι το, το, το εννοούσαν διαφορετικά Λοιπόν, είναι δυνατόν η πρώτη ναυτιλία στον πλανήτη Στα τρία εμπορεύματα που κινούνται Το ένα μεταφέρεται με ελληνόκτητα πλοία Σχέτου σημαία Και με τέσσερα ναυπηγία εδώ κλειστά Να λένε τις μαλακίες που λένε Λοιπόν Χαλκίδα, Σύρο, Ελευσίνα, Σκαραμαγκά Επίσης όταν λέγαμε από με εδώ πέρα Και πρόσκυλα τα, γιατί εγώ είμαι 40 χρόνια στην παραλία Και όποιος θέλει εδώ του κάνω σεμινάριο Λοιπόν παρακαλώ. Όταν λέγαμε εμεί ότι η Ρωσία θα πάρει βάση εδώ πέρα Ήδη τους έχουν δώσει σαν κυροβόλιο. Το επόμενο είναι η βάση Για να ξέρετε που φοβάστε κάποιοι για την Τουρκία Κάτσε με τα πάρει τώρα ο κοντός εκεί Και τον κάνει τον Ερδογάν Πόρνει στην κόκκινη πλατεία Στην Στη, στη Μόσχα εδώ, Λοιπόν Και για να πούμε και κάτι Επειδή εδώ οι προβλέψεις που κάνουμε Δεν είναι για 250 χρόνια μπροστά Όταν θα είμαστε αστρόσκονοι Είναι για κοντά Για έξι μήνες, για ένα χρόνο, για τρία χρόνια Για τώρα, για δεν τώρα κάνουμε. Ωραία Λοιπόν όποιο δει Το χάρτη με ουράνιαν πάντα Του 2017 Που αρχίζει 21-12 του 2016 που έχει το Βουλκάνους απάνω στον άξονα βόρειο Δεσμού Κρόνου που δείχνει τεράστια επιτυχία και δραστηριότητα σε εμπορικό τομέα ενώ παράλληλα έχει ε, και τον Κρόνο τον υποθετικό απάνω στον άξονα οροσκόπο, οροσκόπου Απόλων που δείχνει τεράστιες μονάδες έρχονται και επενδύουν από μακριά και οροσκόπου Πλούτονα Ωραία. Ε, τότε έχουμε πρόβλημα. Ε, να πω, εγώ δεν είμαι αστρολόγος. Μια, μια πουστήρα εδώ που βλέπω πίσω από την κουρτίνα. <garet> κατεβάζουν τις μισθούς και τα το μεροκάμα των Ελλήνων mm -hmm. και αύριο αν θα αρχίσουν να φέρουν εργοστάσια εδώ να ανοίξουν οι τζιμιλιέρες θα λένε έλα με 300 ευρώ. Δεν θα πηγαίνει ο άλλο με 300 ευρώ. Χίψει λόγη και θα παίρνει το σκούρο... Με ένα σάντουιτς και διαμένοντα το κοντέινερ Γι' αυτό τους φέρνουν εδώ Μόλις ολοκληρώσουν mm. το ποσοστό Πληθυσμιακά mm. Θα κλείσουν τα σύνορα αύριο το πρωί μόνα τους Λέει θα έχει και κύμα Το, το Αιγαίο που δεν έχει τώρα Έχει καλοκαιρία Όπως είχε στο Αφγανιστάν mm. Και στείλαν τα χιόνια εδώ Για να μπουν το 2003 Μέσα οι mm. άλλοι Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνω Έχουμε πολύ καλοκαιρία Για χιτ του χειμώνα mm -hmm. Έτσι, χάρτα πάλι. Λοιπόν. Έτσι. έτσι, μπράβο, για να ξυπνήσουμε κάποτε, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, και επίση ε, η Μαριάννα λέει δεν απαντά στα σοβαρά όταν φύγουμε από το πότε θα φύγουμε, λέει, από τον ΝΑΤΟ και τον ΝΕΟ. Καταρχήν. Ωραία, αν αφιερθεί, εγώ και αν φύγουμε, τι έγινε, θα έχει κανένα κέρδο εσύ, Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, πέριμε, πέριμε, ή Μάρτον πιανέ. Περίμενε, καταρχήν, εγώ το έχω γράψει. Αφού λέω ότι τη διετία 16-18 κάνουμε στροφή στη Ρωσία θα έχουμε κάνει στροφή στη Ρωσία και θα είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ λοιπόν μην τρέλανομαστε. οπότε πάρ' και την απάντησή σου Θα πάει να πολεμήσει όπως πολεμάνε οι Συριάνες στη Συρία Μην τρελαθούμε τώρα, ηρεμήστε Άντε μπράβο, για λέγε. Λοιπόν τώρα που λένε εδώ πέρα για του μισθού, καταρχήν για να ξεκαθαρίσουμε είναι άλλο πράγμα η ποιότητα ζωής, κι άλλο πράγμα, οικονομική ανάπτυξη τη χώρα. γιατί και η Τουρκία, η Ρωσία η Κίνα είναι μεγάλο δυναμή αλλά τρώνε χώμα αυτοί Λοιπόν Και δεν πήρανε το λιμάνι τυχαία οι Κινέζοι Λιμάνι ούτε Έλα μπράβο Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα κάτι και θα σας πω τελικά που που ανήκει αυτή η κουβέντα Εάν επιθυμούμε να ζήσουμε καλύτερα η χώρα πρέπει να είναι ελκυστική για όλου. Εμείς δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε άλλη ενωτική ιδέα του έθνους από τον πατριωτισμό. Σημείωσε δε ότι τόσες επιχειρήσεις, όσο και οι εργαζόμενοι, όλοι οι πολίτες να εργάζονται σε αυτή τη χώρα ώστε να γίνουν ισχυρότεροι, ώστε να γίνει ισχυρότεροι. Αυτό πρέπει να επιδιώκει κάθε πολίτης για να ζήσει καλύτερα. Η ζωή θα είναι πλουσιοπάροχη, η καθημερινότητα πιο άνετη, να υπάρχει ευημερία, Γι' αυτό λέγεται εθνική ιδέα. Και ξέρει που θα πάνε να τα ρίξουν τα λεφτά, Εμμαλάκια και Σπίτι. Αυτά τα είπε Βλαδίμιρο Πούτιν. Στα κυβικά θα πάνε να τα ρίξουν πάλι και στι εγκόμενε με τα λουλούδια λοιπόν. στην παραλία. Λοιπόν, άσε με τώρα, γι' αυτό έχουν στεναχωρηθεί που δεν έχουν φράγκα. Ή του κόψανε μερικά. Δεν πάω στι ακραίε και λογικέ σκέψει, πάω στι περίεργε. Λοιπόν, του κόψανε τα φράγκα και δεν μπορούν να πάνε στα σκυλάδια, Κατσιλάδια. Αλλά σου πω στην κάτι. παραλία και στα λουλούδια. Γι' αυτά που περνάμε. Φταίμε όλοι, και εγώ και εσύ και ο ένας και ο άλλος Γιατί δεν μου λες χτες είχε απεργία ναι. Είχε Είχε κλείσει Όλοι Αθήνα και οι μισοί Πέζανε πρέβα στο καφενείο ναι. Λέει κατέβηκε 50.000 κόσμος Κατέβασε μίσο κόσμο κάτω Και μια βδομάδα όχι μια μέρα Μια μέρα είναι απασφαλίζουμε τη χύτρα μια δεν ξέρω, γιατί εσύ και πιο σημαντικό. έτσι από μένα. Είμαι η μεγάλο κοπέλα. Το θυμάστε το συλλαλητήριο για τη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει στην Αθήνα. Ναι. Που είχε μαζεύσει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αυτό είναι. Βλέπει ο Αμερικάνο 1,5 εκατομμύριο κόσμο, σου λέει δεν μα παίρνει. Πάμε σε πλάν B να το πάμε πιο λαου, -λαου". Λοιπόν, και επίσης... Αν δεν υπάρχει ήχος κοιτάξτε τα ποισή σα Από εδώ είμαι θα πάρα πολύ καλά Έχει πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο Μέσα σήμερα από όλο τον πλανήτη Αυτό είναι το ευχάριστο Πάντα ο Κάρτα Σάββατα Και να, από όλα όσα λέει 5-6 ατάκες να τις συγκρατείτε Όχι για την άλλη εβδομάδα Για το επόμενο εξάμεινο Εγώ που δεν είμαι αστρολόγος Δεν το έχω το έργο ε, Μπορώ να σας πω ότι το 2022 Που είναι 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης θα γελάσουμε τελευταίοι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλείμμα να πιέσω ένα νεράκι γιατί έχω ανεβάσει πιέση στα 8 μπαρ δουλεύω και επιστρέφουμε. Παρακαλώ. Ήταν ητία Φορφία και είναι ο Αλμπέντο Θα επαναλάβει το τελευταίο δίλε το γιατί φωνάζετε συνέχεια ένα σκάση, έσκασε απάνω στο κομπιούτερ και χάσαμε το την επαφή μα. Λοιπόν, Αλμπέτο 14. Κόμφουλ του άστρου, κάθε Σαβάτο 8. Μην ξεχνάμε νωρίτερα, Ψυχολόγησέ το με την κυρία Κυριακή Παυλακική Χάτζη Κώστα 1 Δεύτερον Αύριο μη του τους άγνωσους επισκέπτες. Δεν θα, θα ευχαριστηθείτε εκπομπή Γιανουλάκης Γούδης Καρποδίνης Εδώ σ' 8 η ώρα άγνωστοι επισκέπτε των Αλμπέντο Και το ψυχασενέ χρώμιο που σας ομιλεί τόση ώρα ε, Απεφάσισε να ταξίδεψει μόνος του Και γαλακάνει και κάθε, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 η ώρα από άλλο στούντιο τον εβγάζουμε στον αέρα Τον γκάρλενο και βάζει τα τραγούδια που γουστάρει και λέει ό,τι του κατέβει Βεβαίως ότι του κατέβει λίγε τα Σάββατα και έχει πολύ υψηλή ακροματικότητα μου Ωραία, λοιπόν πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή για να ικανοποιήσουμε ναι πες το τελευταία, το τελευταία, τα τελευταία Ωραία, που έλεγες Για να χάσαν. ικανοποιήσουμε εν Και τα παιδιά που χάσαν αυτά που χάσανε Λοιπόν είπα, α, α, Πρέπει να με ακούτε τώρα Οπότε αν δεν με ακούτε Κάντε ένα feedback εκεί στο chat Για να ξέρουμε τι παίζει ε, Βλέπαμε το χάρτη της Ελλάδας Σε πρώτη φάση Και είπαμε Ότι στο χάρτη της Ελλάδας Βλέποντας τον Απόλωνα στο χάρτη του 17, δηλαδή 21 21-12-16, να είναι απάνω στον άξονα βόρειδεσμού κρόνο υποθετικού που δείχνει επενδύσεις και επαφές ε, με ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και το απόλλον να είναι απάνω στον άξονα Άρη Βουλκάνους που δείχνει δυνατή επιτυχή δραστηριότητα στου επιστημονικούς ή εμπορικούς τομείς. Νομίζω ότι η Ελλάδα σιγά σιγά... Αρχίζει να πετυχαίνει πολύ δυνατά πράγματα, προσέχετε όμω Ανεξαρτήτως ποιο θα είναι απάνω, για να το τονίσουμε. Αυτό ήθελα να ακούσω και το διευκρίνησες στην αγόρι Λοιπόν, δεύτερον και σημαντικότερον, Είχαμε, πήγαμε λίγο στο χάρτη της Αμερικής Και είπα για την Αμερική ότι. Ένα λεπτό. Λοιπόν. <coughs> Είπα λοιπόν για την Αμερική το εξής, ότι η Αμερική φαίνεται, στο χάρτη του 1770 τόσο μιλάμε, ότι έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο λόγω φόρτου του άξονα Δευτέρο 8. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό και ας πάμε λίγο σε πιο ουσιαστικά πράγματα όπως είναι η Ουράνια. Η Κέτη από την Πρέπεζα λέει ότι θα έρθει και θα σε φτιάξει με τα ματζούνια ότι υπήρχει συνεχώ. Ναι, ναι. Πας, πας πάτης στην Αστροφεγιά. Πας πάτης καλά, φάτς Λοιπόν, ο Βουλκάνος που δείχνει τα πολύ μεγάλα γεγονότα είναι απάνω στον άξονα πλούτον αχαντές. Αυτό δείχνει μια κακοτυχία, τα πράγματα πηγαίνουν όλα στραβά και πηγαίνοντας προς τα κάτω με γιγαντιέους τη κατάσταση. Παράλληλα και αυτό τον κρατήστε το πάρα πολύ Επειδή σε λίγο καιρό Αν δεν βάλει ο Θεός στο χέρι του Γιατί πάντα πρέπει να επικαλούμαστε το Θεό Αν δεν βάλει λοιπόν ο στο χειράκι του α, Ο Ζεύς είναι απάνω στον άξονα Κρόνου, σατούν, δηλαδή Κάθετος, Κρόνος Υποθετικός που δείχνει ότι αν υπάρξει σύραξη, έστω και μικρής ε, ε, ε, έκταρσης, η, η Αμερική θα υποστηεί τα. Καταστροφή από πυρίτιδα πικαριά, υπηράβλους και τεράστιες απώλειες. Η Αμερική είπαμε ότι έχει μπει σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Το ξέρει ή δεν το ξέρει Εννοείται ότι το ξέρει Ή κάνει ότι δεν το ξέρει Εννοείται ότι το ξέρει α, Από εκεί και πέρα Βλέπουμε ότι σιγά σιγά Ωραία Αρχίζει και διαμορφώνεται το σκηνικό Μια φίλη ρώτησε Για την Απομπομπή ή όχι Στο α, Από τον άτο Υπάρχει άρθρο το οποίο είναι δημοσιευμένο που είπαμε η διετία 16-18 βγάζει τη στροφή προς τη Ρωσία άρα δεν χρειάζεται να είσαι και στην το του Νοστράδα μου ναι. ε, για να καταλάβεις ότι πάει για απόπομπη και επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ καρκό ε, Απρίλιο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και αν κανείς το συνδυάσει και με, τις, με τη βελτίωση των κερικών συνθήκων, άρα με την αύξηση, τη ραγδαία αύξηση ε, του λαθρομεταναστευτικού κύματο, δεν αποκλείεται να μας κλείσουν και τα σύνορα. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε για το καλή Να μα μας κλείσουν και τα σύνορα. Τότε άμα είναι ένα μασκλύς να φύγουμε από Λοιπόν, αλμπέντο14.com το φουλ του άστρου κάθε Σάββατο ή στα ΣΟΚΤΟ. Και επαναλαμβάνω εγώ, όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τον ε, κύριο Καρχαϊν Ζώτικερ, infopapakealμπέντο14.com και 6988-012839 είναι και αναρτημένα σε σελίδα του Αλμπέντο για προσωπικά ραντεβού. Να λέτε και από το τηλέφωνο και εκ σα καλύπτει το αφεντικό το οποίο τη Δευτέρα έχει και δική του εκπομπή στι 10 η ώρα, μόνο του. Την πρώτη την έκανε λίγο αγχωμένος, του φεύγανε μικρόφωνα, ε, ξεφύσαγε. Φεύγε. Άμα δεν έχει το μαέστρο διπλά σου παθαίνει σόγκα. Ε, Παθαίνω σόγκα, αλλά τώρα είμαι έτοιμο πόλεμος. Λοιπόν, από εδώ στους φίλου και στι φίλες που μας ακούνε, και είναι πάρα πολύ κάθε Σάββατο και του ευχαριστούμε, ότι όπω είναι για τη φιλόσοφη φίλοι μου που έρχονται εδώ η Ελλάδα δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός Είναι μια μηχανή διαστημική και συμπαντική που κινείται Λοιπόν ξερνάει ό,τι κοπρόσκυλο περνάει από εδώ Δεν είναι κατσοαλάριχος τώρα Λοιπόν άσε τώρα μην πω άλλα Μην πω άλλα μα ακούνε και διάφοροι Λοιπόν του έχουμε χαισμένους όλους Μα και ο λεκτικά Λοιπόν μην κοιτάτε που δεν μυρίζει Τι γράψε κύριε αγόρι μου λοιπόν, Συνιάλο μου κάνεις την Ινδιάνος Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, καταρχήν εγώ θα πρότεινα το... Αυτό, αυτό που γράφει εδώ δεν το καταλάβαινε. Το από κάτω, ξαναγράφτω καθαρά. Το από κάτω, την τελευταία λέξη. Μου ανάβει τσιγάρα και κάνει καπνός να συνεθούμε μέσα στο ίδιο στούντιο, Δηλαδή είμαι το μου. Τι είμαι και χαζός είμαι. Από πότε. Το μόριο πάνω... Το, το δικό μας, ναι. να το βρω, προχωρά λοιπόν, το βάλω, α, Πάμε, τι γίνεται ας, Λοιπόν, να απολύπτουν ε, τα φώτα, έχεις πάθει ηλεκτροσοκ ε, Καταρχήν εγώ θα έλεγα στον κύριο Καμένο Αφού τους δείχνουμε τόσο πολύ Greek hospitality Να τους δώσουμε και βατραχοπέδιλα, γλάρος και μάσκες με φυσιτήρα Λοιπόν να αρχίσουν λίγο τα παιδιά να... Εμείς είμαστε ναυτικός λαός Έτσι. Πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε ναι. Ή πνίγονται τζάμπα Έτσι Έτσι δεν είναι Αν λοιπόν... μάθουν να κολυμπάνε δεν θα πνίγονται ε, Ο Παρβάτη λέει Πάμε να σου πει ε, ένα, ε, καλ, Ναι για τα σύνορα παιδιά Μάλλον για φέτος θα το κλείσει το μάγαζί Λοιπόν επιστρέφουμε Πολύ δυνατά Νομίζω η εκπομπή αυτή είναι πάρα πολύ ωραία Έχω και κάτι άλλο να κάνω κατά νου Το οποίο θα το συζητήσω με τον Γιώργο Ίσως ε, θα δούμε πως θα γίνει Τι θες κι άλλα Τι κι άλλα λεφτά Όχι και Όχι, α... και... Τα έχω βγάλει όλα λεφτία θα είμαι στη λίστα Τι θες αγώ εμπόμενα Εγώ έχω αγαπήσει πολύ Έτσι, Δεν μπορώ να κάνω λίγο, χωρίς ο... εσένα ο... Λοιπόν ο τυρισμός... επειδή με βρίζουν Εγώ δεν είμαι ενδέμενος στο ρουφ Και λέει σου δώσε ένα <laughs> μηνυματάκι Και τον έδωσες <Χελαιοί> μου είπε πριν να βγάλω το κομμάτι τη εξόδου που τελειώνει η εκπομπή να βάλω τον εθνικό μα ύπνο ρε Μακες. Λοιπόν, και έπρεπε να ψάξω να το βρω. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν. Και επειδή yeah. είναι καλλιγράφο, δεν καταλάβαινα τι έγραψε. Έχω... <laughs> ναι, ναι. <laughs> του έγραψα σε σπινοειδή γραφή. Μου. <laughs> σε φαρμακείο δούλευε. <laughs> Φαντάζει τώρα δηλαδή που κατέβηκαν οι γραβατάκιδε κάτω, έπρεπε να δει στα πλακά του των το γιατρών. Δηλαδή, πολύ γέγια. Δεν σκεφιάζει συνταγή. Λοιπόν, για βάλει λίγο τον εθνικό ύμνο έτσι να τον τονωθούμε λίγο, λίγο εθνικά, πατριωτικά. Θα Χαλί να πέσει. Χαλί, καλέ μου, χαλή. Δεν φοβάσαμε σε ποιον είναι στήρια, μου. Εδώ με έχουν επίση αυτό είναι ύβρι. Εντάξει. Που. άτις, Πώ το είπαμε πριν. Εντάξει, Μαρχή, Με τα αρχαιολογικά. Άτη. Άτη. Άτι με Ήτα, όχι με Ήτα, Γιατί αυτό είναι άλογο. Το. Και είπε και τίσης. Τίσης, φύσης, Ναι. Ε, να να λίγο τον εθνικό <χει> Ο για με το που πουσταριό που έχει μαζευτεί εδώ Αυτός είναι... ήταν εθνικό ύμνος, νομίζω ότι εάν όταν παίζει αυτό το κομμάτι δεν σου έρχονται μνήμες, δεν ανατριχιάζεις, ε, πρέπει Εμείς να του το λέμε Εμείς θα γιατί βγάζουν τα εθνικά σύμβολα και κυνηγάνε τον ελληνισμό εντός Ελλάδος. Άρα. Και πρέπει να προσέχουν τι τους περιμένει εάν αλλάξουν τα πράγματα Ουδέ δεν είναι μόνιμος κανείς εκεί απάνω με Έτσι. τα βλαμμένα όντα Γιατί είναι όντα αυτά δεν είναι άνθρωποι ούτε είναι Τι σχέση έχει το μνημόνιο με την οικονομική αναπροσαρμογή που πρέπει να γίνει Με το αν εγώ στο σχολείο μου πρέπει να αν, θα μου απαγορεύσει να έχω το Χριστούλη ναι, Τι και... σχέση έχει αυτό Έτσι. να μου απαγορεύσει να βαφτίζω το παιδί μου τι σχέση έχει το να. Πώ το λένε. Σε λίγο θα μα πούνε. Έτσι όπω πάνε. Να καταργήσουν και τα γουρούνια. Να μην τα τρώμε. Ναι. Και ο άλλος... Καλά. Εκεί θα γίνει η επανάσταση. Ναι. Εκεί θα γίνει η επανάσταση. Ενοχλείται λέει ο άλλο που τα γάλματα είναι γυμνά. Έτσι. Στα παπάρια μα δεν Αν Αυτά είναι εκεί τρει χιλιάδε χρόνια. Άμα ενοχλείσε, το μπουλο σπίτι σου. Το καλύτερο το είπε ένα στρατάρχη Αυστραλό που είπε εσύ ήρθατε εδώ, εσείς θα πρέπει να αφομοιώσετε το δικό μας τρόπο ζωής και όχι εμείς, το δικό σας. Εσύ μπορείς να, κάν... να έχεις δικαιώματα που έχουν αυτοί εδώ στις δικές τους πατρίδες. Όχι. Τι λένε, πάω εγώ τώρα κάτω να πω θέλει εκκλησία. Λοιπόν, σε ξυρίσαν, Θα με πει η μισή ίσης, θα λοιπόν, γυρίσει λοιπόν, εδώ. Άντε, ξυπνήστε γιατί πολύ μαλακή έχει πέσει μαλάκες απάνω. μια στατιστική. Κράτη που είναι διπλό και τριπλό πληθυσμό από εμά έχουν 145 βουλευτέ και εμείς έχουμε 300 κοπρόσκυλα και τα ταΐζουμε και μία ανάλυση που είδα σήμερα στο ίντερνετ εάν κόψουν τα αυτά που έχουν τις παροχές και λοιπά, είναι 2,2 δις το μήνα. Εντάξει. Παιδιά θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ε, προσπαθήστε να είμαστε ενωμένοι Είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει Το μόνο που μπορεί να μας ε, Κρατήσει όρθιος Μη φοβάστε Ρωσή έχεις κανένα νέο Δεν είπε τίποτα σήμερα Μπαγάσα του εξεύθειες Για τον αυτόν είναι ρε παιδί μου Που είχε πάει στη Νέα Υόρκη Τον καροτέν που βάζει η καροτέν του να, μην, να κάνει χρώμα το καλοκαίρι Τον εκπρόσωπο ρε. Α, ο... Τον αδελφό, τον το παλιό που αυτό, τον Γαβριλίδη, πώ τον λένε. Κοιτάξτε το να μιλήσω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Σακελαρίδη. Ναι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. αυτό το πιστεύω είναι ναι, δε... αλλά δεν βγήκε να διαψεύσει. Όχι, βγήκε. Όχι για το γάμο του. Ναι, γενικά. Λοιπόν. Ε, γενικά βρήκε χρυσό μου. Γενικά. Δεν βγήκε. Λοιπόν, περιπτώσει, περιπτώσει, εγώ, περιπτώσει εγώ, για να ξεκαθαρίσουμε, ε, αφήστε το τι λέει νέα τάξη πραγμάτων. Ευουλέ το, των πλανητών είναι άλλε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώ. Ε, ε, έτσι, Έχετε γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά μου και μέσα από το blog. Ε, μείνετε ενωμένοι. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα προσπαθούμε πάντα να λέμε την αλήθεια τουλάχιστον όπως εμείς τη βλέπουμε. Διότι η αλήθεια δεν είναι αυτή που μας λένε τα μεγάλα κανάλια. Καλώς σας λένε. Μη μασάτε φοβούνται και φοβίζουν μας για να μην Καταλάβουμε ότι φοβούνται. Τα έχουμε πει προδεκαετία στα ραδιόφωνα αυτά. Λοιπόν, κοπρόσκυλα του κερατά είναι όλοι. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σα. Ακολουθεί η επανάληψη σε 10 λεπτά τη τρεχού εκπομπή. Και αύριο μη χάσετε του άγνωσους επισκέπτε στι 8 η ώρα. Και όπου του βρείτε, ξέρετε. Όπω λέει και ο Ινδιάνο, κάθε τρίτη εδώ στις 9. Το λευκό χορηγό για ορτάκι στη μάπα. Καλό βράδυ.